Κάμε το Δήμαρχο Λέω, πριν από λίγε μέρε, Δεν δύο εβδομάδε, δεν είναι παραπάνω και λιγότερο μπορεί, που ήμουν στη Λέω. Συζητήσαμε, εγώ τον, ζήτη, τον αναζήτησα για να μιλήσουμε. Είναι γνώστη των εξελίξεων, των καταστάσεων, των δυσκολιών. Συνεννοούμαστε πάνω σε κάποια πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε, ε, και ειδικά για τη Λέω. Και αυτό που άκουσα τι προηγούμενε μέρε από το Δήμαρχο, αυτό το σημερινό που λέτε δεν το άκουσα, ότι εξαπατήθηκε και εξαπατήθηκαν. Για το κέντρο υποδοχή που έχει γίνει εκεί, για το hotspot είναι απαράδεκτο. Και ελπίζω να το κάνει μόνο για κοινωνικού λόγου, που και αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ο σχεδιασμό, ο αρχικό, πραγματικά ήταν διαφορετικό. Και όλοι αυτό θέλαμε. Να είναι στα νησιά για ε, δύο-τρει μέρε και μετά να φεύγουμε για την ενδοχώρα οι πρόσφυγε και οι μετανάστες Αυτό πιστεύαμε, όλοι το πιστεύαμε. Γιατί όταν λε για κάποιον ότι σε εξαπάτησε, εννοεί ότι είχε άλλα στο μυαλό. Του και άλλα σου είπε και σου έκανε. Όλοι λοιπόν αυτό θέλαμε. Αλλά α μην ξεχνάμε το τι μεσολάβησε και το τι ε, γεγονότα είχαμε. Μεσολάβησε Εκλείσαν η συμφωνία σε... τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χτύπησαν τα σύνορα, έγινε η συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με η Τουρκία, η οποία προέβλεπε ότι θα γίνεται επιστροφή και θα γίνεται επαναπροώθηση από τα νησιά. Από τα κέντρα αυτά που δημιουργήθηκαν στα ε, πέντε νησιά. Αυτό ούτε ήταν αρχικό σχεδιασμό, ούτε το ξέραμε. Από εκεί και μετά όλοι μαζί είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να μια τέτοια διαχείριση που να μην δημιουργεί ε, πρόβλημα στα νησιά. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό ε, γίνεται